Ένα λεπτό στον Αφού πηγαίνουν όλα τόσο καλά, όπω ακούω τώρα, α πούμε, το Σταϊκούρα, όλου αυτού. Η Ελλάδα έχει χτίσει ισχυρέ γραμμέ άμυνα με αποτέλεσμα πολλά νοικοκυριά να έχουν αυξημένο εισόδημα ώστε να καλύψουν τμήμα αυτών των αναγκών. Τουρισμό, ναι, πράγματι. Έρχομαι όλα. Έχουμε χτίσει βάσει, άμυνε κτλ. Έχουμε γραμμέ περιοχή. Όλα... Έχουμε γραμμέ άμυνα. Τώρα, τι γραμμέ ρουφάνε αυτή για να λένε τη ζυμαλακή.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 Όταν θαυμάζει το σοβιετικό καθεστώ, το να κατηγορούσε άλλου για παρακολουθήσει τηλεφώνων πάει πολύ. Ε, καλά, εντάξει, μας. δεν θαυμάζει και τον Πατακό, κύριε Γεωργιάδη, Έχεις με τον οποίο δεν θαυμάζει. Είσαι πολύ καλύτερο στο σοβιετικό καθεστώ, προφανώ. Αποσχολεί. Έλα. Τι γίνεται. Καλά, εσύ. 66 χρονών και είχα την ατυχία να γνωρίσω δύο χούντε. Πέσω μαλάκα του Φασίστα, που θα μα πει ότι ήταν καλύτερο στο σοβιετικό καθεστώ. Εγώ γνωρίσει δύο χούντε. Μία του Πατακού με τον Παπαδόπουλο και μία του Κούλη. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Ξημάζεις, το, Που πηγαίναμε να πάρουμε τηρόπιτα και τρέχανε οι μετοχέ από πάνω στο τη το θυμάσαι. Το κλίμα που λέμε, δημιουργούμε κλίμα. Άκου λέει. Τι γίνε στην παραλία και ήταν όλοι μεσομόνε εφημερίδε που διαβάζανε για τι μετοχέ. Το ίδιο ακριβώ νιώθω τώρα με μυτσοτάκι και Άδωνη για την ακρίβεια το χειμώνα. Δημιουργούν και μαζί με τα κανάλια, δημιουργούν κλίμα. Κατάλαβε φτώχεια στην Αγγλία, φτώχεια στη Γερμανία, φτώχεια στην Γαλλία. Οπότε εσύ, 5 ευρώ το κιλό είναι μια χαρά είναι. Μια yeah, χαρά! Yeah.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 Και πάμε εκτόχρηστα, πάμε, πάμε. καύσιμα. Πάμε, πάμε, πάμε. Δώσε όλα αυτά που ξέρει ο κόσμο. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα και θα γκωτώ. Περίμενε, επειδή μου, αυτό πέ... είναι λόγο να μην ψηφίσει Μητσοτάκι, όχι να ψηφίσει Τσίπρα. Ναι, εντάξει. Δηλαδή ε, καταλαβαίνω ε, γιατί πέρα... δεν θα ψηφίσει Μητσοτάκι, αλλά έχω να σου πω και, και άλλου λόγου να μην ψηφίσει Τσίπρα. Εσύ έχει όρεξη ή βαργέσαι. Για πε μου, όχι, όχι, για πε μου, για πε μου. Για γιατί πρέπει πες, πες, να σου μιλήσω για μια πενταετία ολόκληρη. Πε μου, κόσμο, ακού, ακού. Τα κανάλια, Όχι για τους πληστηριασμούς θα σου, θα σου, σου πω το Για τους υπάρχει. εφοπλιστές θα σου υπάρχει. πω Για το μνημόνιο θα υπάρχει. σου πω Για τις συλλογικέ συμβάσεις θα σου πω Θες να πω και άλλα? άλλα Για τον ΕΦΚΑ θα οπότε. σου πω οπότε. Να πω οπότε. κι άλλα Τότε βγάζουμε έξω το Τζίπρα. Κάνει κυβέρνηση ο κουτσούπα με όποιον δεν θέλει και εγώ τον ψήφισα. Δεν έχω πρόβλημα. Όχι, γιατί έβγαλε τον Ανδρουλάκη. Τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Που είναι αδικημένο βεβαίω. Το Πασόκ είναι εδώ! Ενωμένο δυνατό! Εγώ προτείνω Ανδρουλάκη με βελόπουλο και βαρουφάκι. Πρέπει να παράξουμε. Τέλειο είναι. Σκέψτε το, δε. κάνε λίγα δευτερόλεπτα δε. να το σκεφτεί. Περίμενε, περίμενε. Λοιπόν, εγώ έχω να συγκρίνω αυτή τη στιγμή τον Τζίπρα που κυβέρνησε και το Μιτζοτάκι που κυβέρνησε. Κατάλαβε. Εγώ εύχομαι ο Κουτσούπα να βγει και σου μιλάω λε και εμένα με. Ενδιαφέρει. Μισό λεπτό, ωραία σύμφωνη. Θα... Άρα, αφού κυβερνήσαν, είμαστε ευχαριστημένοι και συνεχίζουμε με κάποιου από αυτού που κυβερνήσανε. Ωραία, α ο κουτσούπα μπροστά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, ποιο θα με εγώ έχω πρόβλημα. Δεν γίνεται να δουλεύω 12 ώρε εγώ, 12 ώρε η γυναίκα μου και να πηγαίνουμε είσαι. Είμαι και Γι' αυτό τρει διακοπέ. και δε μαλάκα, εγώ είμαι Ολιστικά, δες δε το ολιστικά. Βλέπουμε τη ζωή μας ε, λίγο πιο ε, σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά. Δεν χρωστάω εφορία και θα αυτά μας έχουνε χαμίσει. Αυτές οι τρεις μέρες που πήγαν για τα στα κλεφτά, θα μου τις χειρώσει ο γαμιμένος, θα μου τους πληρώσει. Μπάμπο! <σορίζει> <σορίζει> <σορίζει> <σορίζει> <σορίζει> <σορίζει> <σορίζει> <σορίζει> Μωρίς είσαι χαμένη, το έβγαλε το καλοκαίρι Ναι <Και> <Και> <Ε>, Μία-μία της περνά τις πίστες ε? Μπράβο λέω, πάντα τέτοια, ζωή να έχει. <Και> <Και> Μπάμπο, επειδή <Και> τα έχω χάσει με τα χρόνια, πόσο χρόνο είσαι <Και> Στρογγυλό Άκαλε, νόμιζα πιο σημαντικό. εντάξει, εντάξει, την έχεις τη βασίλισσα Είμαι να φάω δύο άλλες ποιες είναι οι άλλες δύο αυτές που σου λέγανε χτες έτσι πάμε γερά μπάμπο εγώ έχω ποντάρει σε σένα με προδώσεις γκανιάν γκανιάν όχι όχι. πάντα τέτοια μπράβο μπάμπο γερά πάμε γερά με τσαμπουκά δε χιλιά να δω στο θύμιο πέρασες καλά το καλοκαίρι όχι πολύ είχα διάφορε πριπέτειες Δηλαδή, έκανα Μη μου πάσα από πέσιμο τώρα ξαφνικά. <χω>, όχι όχι θα το προσέξω! Α, ήτανε και το ναπόδι που ήτανε μέσα στο χώμα. Καταλαβαίνω. <χω> να προσέχεις Μπάμπο, να προσέχεις. Ναι, ο ερημό. να σε καλά. Ευχαριστώ! Γεια σου γεια. <χω> Ναι. Χριστίνα μου. Όχι. Μοιάζω για Χριστίνα. Α, δεν άκουσα καθόλου. Δεν πειράζει. Ποιος είναι. Είναι εκεί, κύριε Δημονίτσα. Καρτέρι από τέμπο. Ποιος. Καρτέρι από τέμπο. Μα ακούτε. Α, ναι. Θα σας αφήσω λίγο στο καρτέρι. Ε, γιατί η Χριστίνα δεν μπορεί τώρα. Ναι, εντάξει. Θα την καλέσω μετά. Ευχαριστώ πολύ.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 Επέστε στο σταθμό, πρέπει να ξέρουμε όλοι. Πέρναγα από εδώ, σηκώσα το τηλέφωνο. Τι πάει να πει, Εγώ είμαι ο υπεύθυνο IP. Το λεωφορείο περιμένετε και εσεί. Δεν περνάει το λεωφορείο από εδώ. Να ρωτήσω κάτι, δηλαδή πέρα την πλάκα τώρα. Υπάρχει περίπτωση να μάθω από Μετά τι δύο, αν θέλετε, θα τα μάθετε όλα. Έχω τον άνθρωπο που τα ξέρει. Ωραία, χίλια ευχαριστώ. Εγώ χίλια ευχαριστώ. Α, συγγνώμη, εγώ πρώτα. Όχι, εντάξει, μεταξύ μα τώρα. Ε, μεταξύ ο... τώρα τόσα χρόνια, σωστό. Έλα, γεια. Τόσα χρόνια, <laughs> γνωστή. Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά, γεια. Γεια σας. Έλα, ρε φίλε, τι κάνεις. Καλά. Δεν μου λες το πρέτα ντορ, γιατί το βάλανε για τον πρόεδρο του Πασόκου. Γιατί. Γιατί ο νομίζω νόμιζε ότι θα βγει ο...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 Και ο άλλο είναι μαλάκα που παρακολουθούσε ένα μαλάκα να ειδοποιήσει τον άλλο το μαλάκα. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή. Πολλοί μαλάκες ε... μπήκαν και δεν έγινε η δουλειά. Αυτό φοβάμαι. Ακριβώς. Έλα, αποστολή. Έλα, έχουμε χάσει κάτω μισό λεπτό να κλείσω. Ένα μαλάκι που άκουγα. Εμένα? Κλείσε με. Ε, εντάξει, κάνω κι εγώ την αυτοκριτική μου. Όχι, ε, άκουγα ένα, το ραδιόφωνο γι' αυτό. Βγαίνω λοιπόν, και α... στο ραδιόφωνο. Βγαίνει και στο ραδιόφωνο. Ραδιοφωνική έκδοση, μαλάκι. Δεν σε ακούμε τι άλλε μέρε. Τι άλλε μέρε ο κολλητό σου έχει απομονωμένο. Άσε με, άσε με. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί σε έχει τόση πολύ απομόνωση. Έχουμε θέματα. Α το δω, α μην Μην τα σκαλίζει. Για πε τι ήθελε. Πάει.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 Φοβερό! Uh -huh. Θα με ανοιχτεί φέτο, Απόστολε. Θα σε ανοιχτώ και θα τα ανοιχτούμε όλα. Θα σε αποφύγω και... όσο θα... γίνεται να ξέρει. Εγώ έχω, έχω την κάνουλα και ανοικοκλίνω. Τι θέλετε, Μαραγκίδε Μαγκίδε στη Ρωσία, πάλι η αρκούδα είναι. Θα σα γαμμύρει! Ηλίθιοι! Και εμεί θα την πιο πολύ από όσο πρέπει με το πιο καλό. Καλημέρα, καλημέρα! Καλώς ήρθατε Καλώς σας βρήκαμε Άκουσα το θύμιο τώρα και σε εκεί που να πάρω τηλέφωνο Με λυπήθηκες Ναι είπε κάθε σε μπροστά στο μικρόφωνο Εγώ? Μαλακή Μα no, έτσι είπε ο Θημιού. Κάνετε λυπημένο μπροστά στο μικρόφωνο και περιμένει να σου πάρουν τηλέφωνο. και Δεν λυπάμαι καθόλου, τίποτα. Να μην σε λυπάμαι. Ούτε να εγώ λυπάμαι. Μπράβο, αγόρι μου. Πώς θα πέρασε. Ωραία. Μπράβο. Εμεί θα πάμε 19 το 19 του μηνό στην Ελυψό, χωρί πα. Να σκυλιώσουμε στη φιλιό, τη μαμά τη άντα και μετά θα κατεβούμε φεστιβάλ. Άντε, ωραία. Άσχετο. Άκου. Φοβόταν να μην έρθει ο κομμουνισμό στην Ελλάδα και ζουν με κουπόνια. Είμαστε περήφανοι για τι ιδέε μα και για αυτά που πιστεύουμε. Νικήσαμε τον κομμουνισμό στον πλανήτη. realmente a la irse iné democracia que zoom me power Pass. Μην τα λέτε κουπόνια, ούτε επιδόματα. Ακούγονται άσχημα. Να, αυτά παλαιοκομμουνιστικά ακούγονται. Pass. Γι' αυτό βάλε πα, fuel pass, power pass, με την pass. αράδα σου να πα, bypass, όλα αυτά. Έ, έτσι ακριβώ. Όλα είναι σε pass και στο διάβολο να πα να πει το μισοτάκι μαζί με όλη την παρέα του. Αυτό έπρεπε να το προβλέψω ότι θα φτάσει εκεί με τι μαλακίσει που είπα. Κατεβαίνω εγώ υποψήφια τώρα με του συνταξιούχου εδώ στη Ράμα, θα γίνει πανικό. Πρέπει να πάρουμε το σωματείο οπωσδήποτε. Του συνταξιούχουχων, πάτε το. θα το πάρουμε, το πάμε και θα πηγαίνουμε διακοπές στο Τρέντι εκεί στην Ελληνική. <Τολλή> <Τολλή> <Τολλή τρένι, Τολλή τρένι> Ωρε χαμός πέντυμο. θα γίνει εδώ πέρα, θα γίνει παρτάρες, παρτάρες Παρτάρες με τα μπαστούνάκια και τα φαρμακεία Έτσι Εγώ είπα να του πάμε στους γυμνιστές, αυτοί θέλουν εκεί να έρθουν στην Επιτσό. Τι γυμνιστές μωρί, είμαστε για να σέρνονται τα τσουτσούνια στην άμμο και τα βυζιά, άστο Κάλε του για τους ηλικιωμένους, έγινε τα Για τους λέω, άσε να φοράει ένα βρακί το να το κρατάει